Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Μαρτίου 2011. Εις το του Πατρός και του Υγου του Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνι, παράκληδι τον Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού Παρών και τα πάντα πλήρων, θησαυρώσουν και ζωή χωριγός, ελθέ και σκήνωσον και καθάρισουν μας από βάσης κυρίδος και σώσουν κατά της Συνεχίσουμε κάτι από την προηγούμενη φορά και μετά βλέπουμε. Είναι ένα κείμενο από τον Άγιο Σιλώνο που κάνει τη διάκριση μεταξύ δικαιοσύνης και αγάπης. Οι έννοιε αυτές εκφράζουν και το πνεύμα του κάθε ανθρώπου το πως τοποθετούμαστε σε αυτά φανερώνουν και την κατάστασή μας φανερώνουν και το πνεύμα μας και το ίθος μας αποκαλύπτουν τη στάση ζωής λοιπόν να δούμε τι λέει η νομική αντίληψη για τη δικαιοσύνη είναι ίδια τον ανθρώπο απορρίπτουν σαν αδικία ασύμφωνη με τη συνείδησή του στην νομική την απόδοση σε κάποιον ευθύνης για την ενοχή ενό άλλου Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν στην αντίληψή μας να έχουμε αυτή την έννοια της δικαιοσύνης δηλαδή να μην ενοχοποιούμε κάποιον άλλον αντί αυτού που έχει την ενοχή Αλλιώς όμως μιλά το πνεύμα της αγάπης του Χριστού αυτή είναι, είναι η κοινή αντιληψη που έχουμε έτσι λέμε ότι δικαιοσύνη και αδικαία είναι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επιπλήξει ή να ενοχοποιείς αυτό που δεν έχει ευθύνη αλλά πρέπει να αποδώσεις την ευθύνη και την ενοχή σε αυτό που έκανε το λάθος ε, αυτό σημαίνει την απόδοση δεν ανέχεται κανείς αποδέχει, απορρίπτωση ένα την απόδοση σε κάποιον ευθύνη για την ενοχή κάποιου άλλου όταν δηλαδή αποδώσουμε ενοχή σε κάποιον που δεν φέρει αυτήν, αυτό δεν θέλουμε αδικία. Μέχρι εκεί φτάνει η αντίληψη του ανθρώπου και αυτό μάλιστα μας γεννά κάποιες βεβαιότητες και αυτό καθορίζει και τη στάση μας και τη συμπεριφορά μας στις σχέσεις μας, στη ζωή μας όμως το πνεύμα του Θεού λέει είναι κάτι άλλο αλλιώς όμως λέει μιλά το πνεύμα της αγάπης του Χριστού σύμφωνα με το πνεύμα αυτής της αγάπης η συμμετοχή στην ευθύνη και την ενοχή εκείνου που αγαπάμε ακόμα και η πλήρης ανάληψη της ευθύνης όχι μόνο δεν είναι κάτι παράξενο αλλά είναι κάτι τελείω φυσικό Ποιο όμως, όχι η λογική μας, όχι ο νους μας, όχι η αντίληψή μας, αλλά αυτό που γεννά η αγάπη του Χριστού, που είναι αυτονόητο και επιβεβλημένο, όχι γιατί μας το επιβάλλει κάποιος, αλλά η, η, το ίδιο το με της καρδιάς μας, ότι έχουμε διάθεση να συμμετέχουμε στην ευθύνη κάποιου άλλου για την ενοχή και ακόμη περισσότερο να έχουμε την πλήρη ανάληψη της ευθύνη. Και αυτό δεν γίνεται καταναγκαστικά, αλλά ελεύθερα και είναι τελείως φυσικό. Αλλά πότε όταν ο άνθρωπος φέρει το πνεύμα της άγαπης του Θεού. Επομένως, έχουμε δύο πράγματα να ξεκαθαρίσουμε. Να, οι πρώτες ζωής που έχει να κάνει με την αντίληψη για το τι είναι δίκιο και την είναι αδίκο και το άλλο που καθορίζεται από την διάθεση να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ενοχή κάποιου άλλου. Αυτό δεν κατορθώνεται γιατί το επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι καρπός της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Και όταν λέμε χριστιανική ζωή είναι αυτό όχι γιατί είναι μία εξωτερική συμπεριφορά ένας κανόνας συμπεριφοράς που πρέπει να μάθουμε αλλά αυτό είναι κάρπος ενός προσωπικού βιώματο, μιας προσωπικής αποκαλυπτικής εμπειρίας. Δηλαδή σε τούτο διαφέρει η ηθική του Χριστού ότι δεν είναι μία συμπεριφορά που διδάσκεται που πρέπει να μάθουμε να την τηρούμε για να είμαστε εντάξει Αλλά αυτό είναι ένδειξη πότε έχουμε αληθινή σχέση με το Χρήστο και πότε όχι Και αν δεν έχουμε να αποκτήσουμε Αλλά δεν αποκτάτε με έναν τρόπο που ε, εξωτερικό ότι θα κάνω αυτό γιατί είναι σωστό και τελείωσε Γι' αυτό κανείς σκανδαλίζει και σου λέει μα τι είναι αυτά τα πράγματα Να αγαπώ αυτό που με αδίκησε Να τον συγχωρώ, να λαμβάνω τον ευθύνη μα αυτό το πράγμα δεν γίνεται με τρελό αυτό γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα Ναι είναι σαφώς τρελό Για τον άνθρωπο ο οποίος ε, Θεωρεί ότι η χριστιανική άσκηση Η χριστιανική πορεία Η χριστιανική ηθική ας το πούμε Είναι μια υπόθεση Εξωτερικής πράξης Ασύνθετης Με την εσωτερική εμπειρία Της βίωσης τη αγάπη του Θεού Χωρίς λοιπόν αυτή την προπόθεση Ο άνθρωπος να γεύεται την αγάπη του Θεού είναι αδύνατο να τηρήσει τέτοια συμπεριφορά. Είναι ακατανόητη. Είναι έξω από τη λογική του και δικαιολογημένα. Αυτό που μας δείχνει εδώ ο Γέροντας είναι ένας δείκτης που φανερώνει την κατάστασή μας. Να. Όταν δηλαδή παλεύουμε mm. να διεκδικήσουμε την δικαίωσή μας όταν προσπαθούμε να αποποιηθούμε οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση των άλλων, είναι δείγμα τι πνεύματος είμαστε, τι πνεύμα φέρουμε. Επιπλέον, λέει, στην ανάληψη αυτής της ενοχής του πλησίον, εκδηλώνεται η γνησιότητα της αγάπης και επιτυχάνεται η αυτοσυνειδησία της. Αυτή δηλαδή είναι η πραγματική αγάπη, όταν αναλαμβάνουμε την ευθύνη του άλλου όταν αναλαμβάνουμε την ενοχή του άλλου. Εμείς κάνουμε αγώνα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τις ενοχές των άλλων ή ακόμα και τις δικές μας να τις φορτώσουμε στον άλλο δικαιολογώντας τον εαυτό μας. Αυτό δείχνει το πρόβλημά μας. Όταν δεν υποφελείται κανείς μόνο από την ευχάριστη πλευρά της αγάπης αλλά αναλαμβάνει ελεύθερα και συνειδητά την ενοχή και τους πόνους του αγαπημένου ότι η αγάπη φτάνει στην ολά και ολομερή τελειότητά της. Να, η αγάπη δεν είναι η ευχάριστη πλευρά ότι λαμβάνω τα ευχάριστα τα θετικά τα ωφέλη μια σχέσης που με κάνουν να νιώθω καλά αλλά πότε μπορώ να σηκώσω τη δυσκολία του άλλου ευχάριστα. Πολλοί λέει δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δεχθούν και να σηκώσουν καλοπροαίρετα τα αποτελέσματα του προπατερικού αμαρτήματος του Αδάμ. Και λένε, ο Αδάμ και η Εύφα έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό, εγώ τι φταίω. Είμαι έτοιμος να λάβω την ευθύνη για τα αμαρτήματά μου, αλλά μόνο για τα δικά μου και όχι για τα ξένα. Να, η ατομική αντίληψη. Τι να μπλέκω εγώ για τους άλλους, ο πρώτος λογισμός που μπαίνει στα μικρά και όταν μιλήσει μιλήσει γι' αυτό θα είναι αυτό και τι φταίμε εμείς σαν ο Αδάμ και η Εύα να αυτό το πράγμα, να υποφέρουμε. Είναι η προσπάθεια του ότι ξεχωρίσω τον εαυτό μου από το όλον και διεκδικώ την ατομική μου κατοχύρωση, την ατομική μου εξασφάλιση. Αυτό είναι σύμπτωμα του πολιτισμού, του κοσμικού που μιλάει για ατομικά δικαιώματα και αυτό είναι σύμπτωμα της θρησκευτική πτώσης που μιλάει για ατομική σωτηρία, μια γωνιά του παραδείσου να έχουμε. Είμαι... Ναι, λοιπόν. Και δεν καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος πως με αυτή τη στάση της καρδιάς του επαναλαμβάνει μέσα του το αμάρτημα του προπάτορα και το αφθομιώνει σαν προσωπικό το αμάρτημα και πτώση. Από τη στιγμή λοιπόν, που σκεφτείς έτσι είδες, είδ, είσαι στο ίδιο αδανείο σύμπλεγμα. Στην ίδια πτώση, στην ίδια λογική που θέλεις να μεταφέρεις την ευθύνη σου στον άλλο και να πεις εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Είναι μεγάλη πτώση αυτό το πράγμα. Όταν συμβεί κάτι η, μόνη μας, η πρώτη μας κίνηση δεν είναι να συμμεριστούμε την κατάσταση του άλλου αλλά να, μην, να βγάλουμε λάζι τον εαυτό μας ότι είμαστε ανένοχοι, ανεύθυνοι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία συμμετοχή. Το πρώτο πράγμα που βγαίνει στη δεν είναι η δικαιολογία όταν γίνει κάτι. Να δικαιολογηθούμε, να αυτοδικαιωθούμε και καθολικά να κατηγορήσουμε ότι φταίει ο άλλος. Ο Αδάμ αρνήθηκε την ευθύνη, ρίχνοντας την ενοχή στην ένωνα και στον Θεό που του έδωσε αυτή τη γυναίκα. Και έτσι διέσπασε την ενότητα του ανθρώπου και την ένωσή του με τον Θεό. Όταν δηλαδή ήρθε μπροστά σε ευθύνες του, τι λέει, φταίει η γυναίκα που μου και ποιος μου την έδωσε εσύ. Άρα σύφτες. Δεν ανέβει την ευθύνη για τον τόση και τις γυναίκες του αυτός. Και λέει κάπου εδώ, κάτι πολύ σημαντικό. Το, το, το ίδιο λέει, επαναλαμβάνουμε το ίδιο, κάθε φορά που αρνούμαστε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας για το κοινό κακό, για τα έργα του πλησίου μας, επαναλαμβάνουμε την ίδια αμαρτία. Και διασπούμε επίση την άνθρωπο. Λοιπόν, ο Κύριος, λέει, ρώτησε τον Αδάμ, πριν από την Εύα, και πρέπει να καταλάβουμε πως αν ο Αδάμ δεν είναι δικαιολογητό αλλά έπαιρνε πάνω του την ευθύνη για την κοινή του αμαρτία τότε θα ήταν άλλη τύχη του κόσμου. Άρα δεν φταίει μόνο η Εύα, εξίσου και ο Αδάμ. <σχελίδι> δηλαδή όπως αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ. Το ίδιο <σχελίδι> άντρας και γυναίκα. Δεν κάνει κάτι παραπάνω η Εύα και κάτι λιγότερο ο Αδάμ γιατί και ο Αδάμ θα μπορούσε να αναχαιτήσει όλη αυτή την οροπή των πραγμάτων και είναι διαφορετικά τα πράγματα αν ανελάμβανε την ευθύνη του. Άρα κοινή αμαρτία, κοινή πτώση, όχι πρώτος και δεύτερος, το ίδιο ανδρας και γυναίκα. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει διαφορετικά αν αναλάβουμε κι εμείς το βάρος της ενοχής του πλησίον. Δέστε τι γίνεται, τι λέει εδώ. Το ίδιο θα γίνει διαφορετική πια. Η τύχη του κόσμου αν αναλάβουμε κι εμείς το βάρος Τη ενοχή του πλησίου. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά με μία αίσθηση δεν συμμετέχουμε στο κακό και εμείς είμαστε οι μεσίες. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη φθερά του κόσμου. Εμείς δεν είμαστε οπορτούνε και εισιολοπιστές. Εμείς είμαστε έξω από το σύστημα. Εμείς είμαστε κάτι εξαιρετικό που έχουμε την ευηία και τη γνώση να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία σχέση με το κακό του κόσμου. Δεν αλλάζει ο κόσμος έτσι. Αλλάζει μόνο όταν και εμείς αναλάβουμε το βάρος της ενοχής του πλησίου. Αλλά αντί να μιλούμε γενικόλογα και αφηρημένα και προσωπικά συγκεκριμένα σε μία σχέση αν παρούμε μια οικογένεια. Δεν αλλάζει η οικογένεια με το να παλεύει και γυναίκα είναι ο ενοχός αλλά όταν ένας αναλαμβάνει την ενοχή του άλλου στην πλάτη του. Και αυτό είναι ελευθερία, αυτό είναι αγάπη. Τότε αρχίζει η σχέση. Πολύ δε περισσότερο όταν κανείς χρησιμοποιεί τον Λόγο του Θεού για να προστατεύσει και να δικαιολογήσει τον εαυτόν του έναν του συντρόφου του και να πει ο άνθρας διατάζει, η γυναίκα οφείλει να υπακούει για παράδειγμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό δεν είναι άρα στα αυγά σου". Δεν έχει άποψη. Αντί ο να λάβει την θέση του άλλου και ο να υπακούσει στον άλλο και ο να εθεληματικά να είναι κατώτερος του άλλου για να δώσει ζωή στον άλλο και να λάβει την ευθύνη, ο ένας πανέλευει τον άλλο που κρύβει αυτή τη βαθύτερη μειονεξία. Ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος, πρώτος είναι αυτός που θέλει να είναι δεύτερος. Ποιος είναι πρώτος, αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη του άλλου και την ενοχή του άλλου και το λάθος του άλλου και τον πόνων του άλλου. Αυτό λοιπόν δηλώνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί είμαστε, είμαστε λυπείς. Δεν έχουμε μέσα μας χαρά, δεν έχουμε φως μέσα μας, δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Γιατί δεν έχουμε κατάσταση προσευχή μέσα μας. Και προσπαθούμε ο ένας να πολεμήσει τον άλλο. Αυτή την έλλειψη που έχω, αυτή τη μειονεξία που έχω, προσπαθώ να την προβάλω στον άλλο και να διακδικήσω τη δικαιοσύνη μου πολεμώντα τον άλλον. Κάθε φορά άνθρωπο, κάθε άνθρωπος μπορεί να πει για το κάθε τι πολλά για να δικαιολογηθεί. Αν δει όμω προσεκτικά μέσα στην καρδιά του, θα αντιληφθεί πως με τις δικαιολογίε δεν αποφεύγει την πονηρία. Δικαιολογείται λέει ο άνθρωπος πρώτα-πρώτα γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί έστω και λίγο πως είναι ένοχος, και ο ίδιος για το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει μια αντίληψη ότι ο κάθε άνθρωπος, η κάθε υπόσταση μέσα της φέρει όλες τις υπάρξεις. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος όπως στην Αγία Τριάδα Πόλο το θείο είναι, είναι σε κάθε πρόσωπο, και στον Ιον είναι και το άγιο πνεύμα, και ο πατήρ και στον πατέρ είναι και άλλε υποστάσει, και στο άγιο πνεύμα είναι και άλλε υποστάσει. Έτσι, σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο συμπεριλαμβάνεται όλο το ανθρώπινο είναι, όλο το ανθρώπινο γένο. Όλοι οι άνθρωποι. Άρα, σε κάθε αμαρτία μου προσβάλλω όλο την οικουμενία, όλο το γένο των Και κάθε αμαρτία εκάνστρου του προσώπου δεν αφήνει αδιάφορο και αμέτωχο. δεν είναι κάτι ξεχωριστό ο πολιτισμός μας που είναι απολύτιστος χωρίς τον κάθε άνθρωπο μετάγουμε και ο καθένα έχει Σε το άτομο του η πρόταση η θεολογική είναι διαφορετική οτι κάθε άνθρωπος φέρει όλο τον κόσμο ο κάθε άνθρωπος είναι ο, ο, ο όλος ο άνθρωπος είναι ο παγκόσμιο άνθρωπος είναι ο οικουμενικός άνθρωπος και εφόσον θεωρήσω ότι η προσωπική μου σωτηρία είναι ένα ατομικό γεγονός, ξέχωρο από όλους τους άλλους, είναι μια ψευδή σωτηρία. Είναι μια πατηλή σωτηρία. Δεν είναι σωτηρία. Επομένως, η δικαιολογία είναι προσβολή αυτής της ενότητας. Γιατί δικαιολογούμε για να πω ότι εγώ φταίω λιγότερο κι άλλο παραπάνω. Γιατί συγκρούομαι, γιατί μέσα από την καρδιά μου ξεχώρισα τον άλλον. Αυτή η ενότητα δεν είναι ψυχολογικό γεγονός που φαντασιώνουμε μέσα σε, έναν, σε μια συναισθηματική έξαρση ότι ναι και οι άλλοι έχουν θέση στην καρδιά μου γιατί οι ε, άνθρωποι είμαστε όλοι Είναι κάτι διαφορετικό αυτό Είναι ένα υπαρξιακό γεγονός, ένα εντολογικό γεγονός που μέσα από την προσωπική σχέση με τον Χριστό μέσα από την κοινωνία μαζί του αντιλαμβάνομαι ότι ο ένας είναι όλοι Ο ένας είναι όλοι αυτό αν το βιώσει ο άνθρωπος βγάζει άλλο ήθος. Η ηθική δηλαδή του χριστιανισμού, η ηθική της αγάπης δεν είναι ένας ο ρομαντισμός, ένας άκρατος συναισθηματισμός που λέει πω καημένο, πως πάσχει, κάτσε να τον βοηθήσουμε γιατί και εμείς μπορούμε να βρεθούμε στη θέση του. Όχι αυτό. Αλλά είναι ένα γεγονός που προέρχεται από την οβίωση του μυστηρίου της αγάπης του Θεού που εκεί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορώ να υπάρχω ξέχωρα από τον άλλο. Και το πρόβλημα του άλλου δεν είναι ξέχωρα από το δικό μου πρόβλημα. Άρα η δικαιολογία είναι προσβολή αυτής της ενότητας και σε μια σχέση. Συζυγίας αυτό δεν συμβαίνει. Από τη στιγμή που προβάλλεται και προτείνεται η δικαιολογία, αυτό είναι η έδειξη ότι δεν υπάρχει σχέση πλέον. Ότι κομματιάστηκε ο άνθρωπος. Είναι δύο στρατόπεδα Είναι δύο ξεχωριστές υπάρξεις. Είναι μεν ναι, ξεχωριστές. Είναι βεβαίως δύο ξεχωριστές υπάρξεις. Αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι ξεχωριστές. Ο ένας βρίσκεται μέσα στην υπόσταση του άλλου χωρίς να φωμιώνεται και να χάνει την υπόστασή του. μα αυτή την έννοια λοιπόν κατανοούμε πως η δικαιολογία είναι μέγιστη πτώση είναι επανάληψη του ίδιου προπατορικού αμαρτήματος δικαιολογείται γιατί δεν ξέρει πως είναι πρικισμένος με ελευθερία εγκατοικών ή ή είμαι άρα, γιατί να δικαιολογούμε και μιλάει για τον Άγιο Σιουλουανό ότι δεν είδαμε λέει στο μακαριστό γέρτα κλείσει για δικαιολογία είναι πολύ είναι... είναι φοβερά αναξιοπρεπές και μίζερο να δικαιολογούμαστε Αυτό δηλώνει και πάρα πολλά πράγματα. Μένουμε εμείς σε δύο-τρεις αμαρτίες, αλλά αυτό είναι από τις μεγαλύτερες αμαρτίες. Όταν αγωνιούμε πρώτον να μην μας αδικήσει ο άλλος, όταν αγωνιούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας μακριά από την ανοχή του άλλου, Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό τον αμαρτωλό, τον απαταιόνα. Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Εμείς ξέρουμε τα πράγματα, εμείς είμαστε καημένοι που υποφέρουμε το κακό του κόσμου και προσπαθούμε σε κάθε τι που γίνεται, που υπάρχει υπόνοια, υποψία ότι μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι, να δικαιολογηθούμε αμέσως. Ποτέ δεν υπάρχει η, η, η, η διάθεση ανάληψης ευθύνης. Γιατί? Γιατί αν ανάβουμε την ευθύνη και πούμε ότι εμείς είμαστε υφτέκτες και δεν δικαιολογηθούμε, δεν νιώθουμε κάτι να μα κρατά. Νιώθουμε ότι τον εαυτό μας τον εξεφτελίζουμε, Τον εαυτό μας τον εξαφανίζουμε. Γιατί αυτό που μας κρατάει είναι η δικαίωση του εαυτού μας και όχι η δικαίωση της χάριτος, της αγάπης του Θεού. Νιώθουμε τόσο ανασφαλείς υπαρξιακά, τόσο ανάμπειροι και αδε... μετέωροι νιώθουμε που προβάλλουμε τη δικαιολόγια να κρατηθούμε. Θα το αφήσουμε αυτό και να πούμε κάτι απλό και συνεχίζουμε στα άλλα. Λέει λοιπόν ο, ο ίδιος ο γέροντας λέει ο Άγιος Σιουλωνός μιλούσε μόνο για την αγάπη του Θεού και ποτέ για τη δικαιοσύνη. Εμείς όμως τον παρακαλούσαμε επίτηδες να μιλήσει για αυτό για τη δικαιοσύνη του Θεού. Έλεγε περίπου τα εξής δεν μπορούμε να πούμε για τον Θεό πως είναι άδικος δηλαδή πως υπάρχει αδικία σε Αυτόν αλλά και δεν μπορούμε να πούμε πως είναι δίκαιος όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δικαιοσύνη. Το κακό είναι ότι ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στον Θεό έννοιες και νοήματα από τον δικό μας ψυχικό κόσμο, από την ψυχολογική μας αντίληψη που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα του Θεού ο Θεός είναι έξω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και οι έννοιε ακόμα και δικαιοσύνη και αγάπη είναι αδύναμες για να εκφράσουν αυτό, αυτό το «είναι» του Θεού Λοιπόν, αλλά και δεν μπορούμε να πούμε πως είναι δίκαιος όπως αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δικαιοσύνη Ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος λέει «Μην αποκαλέσεις τον Θεό δίκαιο γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτήριά σου» Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού στο ότι ότι είμαστε αμαρτώλοι και ο Θεός απέθανε για μας Δικαιοσύνη είναι αυτό το πράγμα Γι' αυτό λέει ότι η δικαιοσύνη του Θεού λέει ο Ισάκος είναι η αδικία Αδικία δεν είναι να μαρτάνουμε εμείς και να πεθάνει για μας; Και μπορούμε να προσθέσουμε στα λόγια του Αγίου Ισαάκ, Εμείς αμαρτήσαμε και ο Θεός έκανε υπηρέτες τη σωτηρία μας τους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι όμως όντας γεμάτη αγάπη επιθυμούν και ήδη να μας υπηρετούν. Αυτή τους τη διακοίνη τους κάνει να υποφέρουν πολύ θλίψη. Ποια δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν η έννοια της δικαιοσύνης έτσι όπως εμείς τη φανταζόμαστε. Αλλά αυτά τα πράγματα... Δεν είναι υποθέσεις τις οποίες αντιλαμβανόμαστε με το μυαλό μας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτήν την κατάσταση δεν μπαίνει γιατί είναι έξυπνος, γιατί προσπαθεί με το μυαλό του να επιβάλει κάποια πράγματα. Αυτό είναι ελευθερία. Είναι ελεύθερη διάθεση μιας καρδιάς που γεύτηκε την αγάπη του Θεού αλλιώς ταλαιπωρείται ο άνθρωπος το ζήτημα είναι όμως άλλο πως να γευτούμε την αγάπη του Θεού τι είναι αυτή η ιστορία είναι θεωρία είναι πραγματικότητα σύμφωνα με την πείρα των πατέρων μας ο τρόπος να γευτούμε την αγάπη του Θεού είναι να τη ζητήσουμε είναι να την αναζητήσουμε με ποιον τρόπο, με την προσευχή αυτό είναι προσευχή η προσευχή είναι το κυνηγητό του Θεού η προσευχή δεν είναι κάποια αιτήματα μέσα στη δυσκολία που περνούμε να μας λυθούν οι ανάγκες και τα διέξοδα η προσευχή είναι το κυνήγι του Θεού. Κυνηγώ τον θεών, Ψάχνω τον Θεό. Θέλω να γίνει ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου. Θέλω να μου ζωντανέψει την ύπαρξη. Να γίνει ορατός στη ζωή μου. Να Τον αγαπήσω. Να μου γίνει χειροπιαστός κατά κάποιο τον Λόγο Θεό Και αυτά που λέει, που ακούει ο άνθρωπος, που διαβάζει, να μην είναι αφηρημένα πράγματα. Είναι προσωπικά και συγκεκριμένα Το θέμα είναι όμως Ποιο Έχουμε τέτοιο μεράκι Έχουμε τέτοιον διαφέρον Έχουμε τέτοιον πόθο Νιώθουμε ότι αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή μας Το πωθούμε Με τι γεννίζουμε τη ζωή μας Πόσο μας καίει αυτό το πράγμα Κοιτάξτε το πρόβλημα είναι ότι δεν μας καίει αυτό το πράγμα. Και φτιάξαμε την κοσμική ζωή και φτιάξαμε και τη θρησκευτική ζωή για να μην αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα σύστημα του κόσμου που μας παρουσιάζει κάποια πράγματα εντυπωσιακά για να μας ξεγελάσει και να μην ασχολούμαστε με την καρδιά μας. Φτιάχτηκε και μια θρησκεία τέτοιου είδου που να μην μα γεννά την προσωπική ευθύνη για μια προσωπική ζωντανή σχέση αλλά μα εξασφαλίζει μέσα από κάποιε τεχνικέ ένα σίγουρο παράδεισο. Χωρί όμω να έχουμε συνείδηση προσωπική αυτού του παράδεισου. Και μα παρουσίασε ένα Θεό που είναι τόσο απομακρύνωτο που μα έπεισε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέση προσωπική μαζί του. Αυτή είναι η πτώση της θρησκείας και του θρησκευτικού συστήματος. Φτιάξαμε και έναν ηθικό νοβείο και μια καλή ζωή και ένα ηθικό μέτρο του κόσμου που μπορεί να χωρίσουμε τα πράγματα σε καλά και κακά, ηθικά και ανήθικα, σωστά και λάθος, για να μην δούμε το ουσιώδες ότι πρέπει να βρω τρόπο να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πρέπει να βρω τρόπο που να μη με ενδιαφέρει να μάθω τι κακό μου έκανε ο άλλος αλλά τι κακό κάνω εγώ στον άλλον. Και να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν γίνονται θεωρητικά. Δεν γίνονται φιλοσοφικά Δεν γίνονται διανοητικά Δεν γίνονται με τεχνικές Γίνονται με προσευχή Και όσο ο άνθρωπος Δεν πήγε Σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής Είναι ένας νεκρός άνθρωπος Όσο ο άνθρωπος δεν καταλάβει Το πιο σημαντικό πράγμα Δεν υπάρχει πιο σημαντικό Το πιο δυνατό δυνατόπραγμενη προσευχή, αυτός ο άνθρωπος δεν λειτουργήσε ακόμα την καρδιά του. Όπως ο άνθρωπος που δεν αγάπησε ποτέ, έχει νεκρή καρδιά, και έτσι και ο άνθρωπος που δεν ερωτεύτηκε την προσευχή ως μοναδική δυνατότητα πραγματικής ζωής, δεν ζει πραγματικά. Αυτό είναι πτώση. Εμείς θεωρούμε ότι σημαντικό είναι να, μάθουμε, να βρούμε έναν άνθρωπο που μα πει σοφά πράγματα, Δηλαδή να κανοποιούν το μυαλό μας και να τον εντυπωσιάσουν να μας πούνε τρόπο πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του κόσμου αλλά δεν κατάλαβε ότι όλο αυτό το σημαντικό είναι μια κατάσταση προσευχής προσωπικής του ανθρώπου με τον Θεό. Τι κάνουμε εμείς? Γεμίζουμε τη ζωή μας με θάνατο. Δηλαδή μπορεί να κάτσουμε στην τηλεόραση μου λέγει ένας αδελφός το πρωί, σήμερα, ο οποίος είναι 47 ετών έβλεπε, λέει, τη λόγω, σε αυτό που χορεύουν κάτι οι πώ πώς τα λένε αυτά Πώς Φτά. Δεν του παρατομοντάνας, δεν <laughs> ξέρω τι <laughs> πώς, κάτι χορεύουν κάτι, χωρίς του βάζουν βα, βα, βα, βαθμού. <laughs> λοιπόν, καθόταν και κάτι, λέει, πόση ώρα κρατάει, κρατάει αυτό <laughs> Πόση ώρα <σας>. Φαντάζομαι, ε? <laughs> <laughs> Για να κάνει έτσι, Λοιπόν, όταν ξοδεύει τόσες ώρες γι' αυτό και σου είναι τόσο σημαντικό, μετά ακούς και ειδήσει για τα... την Ιαπωνία τι έγινε, και δεις μετά η Ιαπωνία και αλλάζεις όλα τα κανάλια. Μετά μπαίνεις και δουλεύει στο Ιντερνετ, τα δει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Μετά λες Είμαι κουρασμένο, δεν έχω προσευχή. Πολύ κούραση. Πού να προσευχήσω. Μετά λε: αυτό που είπα πας, είναι κακό, όντως βρε παιδί μου, να ακούμε τέτοια πράγματα, ας δούμε και πιο σημαντικά, πώς θα σωθεί το οικονομικό πρόβλημα τη Ελλάδος. <laughs> είναι μεγάλη κρίση. Και πρέπει να μαθαίνουμε για τα πολιτικά τι γίνεται. Ναι, είμαστε μέσα στα πράγματα. Μα ποια πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θάνατος. Γιατί είναι θάνατος. Γιατί τα φέρουμε στην επιφάνεια για να νομιμοποιήσουμε την ακιδία μας για να νομιμοποιήσουμε την απουσία προσευχής ότι δεν ήρθονταν η καρδιά μας Δεν να είμαστε μέσα στα πράγματα αλλά με προϋποθέσεις Ποιες προϋποθέσεις Να έχω τέτοια καρδιά που μπορεί και μεταποιεί όλη αυτή την κατάσταση σε ελπίδα που μεταποιεί αυτό το θάνατο σε ζωή που μπορεί να δώσει ένα άλλο λόγο στα πράγματα. Λέει ο άλλο: Καλά, βρε παιδί μου, με όλα αυτά μόνο τα θήκα. Θα ασχολούμαστε μόνο τον Χριστό, κουραστήκαμε. Λέω: Χαλαρώσουμε. Να δούμε τι κάνει ο Άρης και ο Πάουκ. <laughs> Να ξεχάσουμε λίγο, να ξεχαστούμε, να χαλαρώσουμε. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το κριτήριο αν θα πρέπει να ασχοληθούμε ή όχι. Όταν πάω να κοινωνήσω, θα μου τέριαζε να σκέφτομαι τι γίνεται αν κέρδισε ο Πάοκο ή ο Άρη. Θα έλεγα: Πώ, τι σκέφτηκα, Πάτε, σκεφτούμε τα θηλυκά ή μέρα κοινωνία κάνουμε. Μπροστά μα είναι ο Χριστό, δεν είναι μόνο εκείνο ο Χριστό. Κάθε στιγμή είναι ο Χριστό. Λοιπόν, τι κάνω για να διαφυλάξω αυτόν τον Χριστό. Μα ποιο Χριστό, δεν τον έχω τον Χριστό, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν με συγκινεί ο Χριστό, δεν είναι πραγματικό για μένα ο Χριστό. Γιατί δεν είναι πραγματικό, δεν είμαστε να γονατίζω. Να ζητώ τον Χριστό. Να τη ζω στο, έλεο, στο έλεος του Θεού. Να φωτίζει την καρδιά μου. Δεν έχουμε αυτό το πόθο, αυτό το μεράκι μέσα μα. Είμαστε νεκροί. Και πλέον τα χρόνια, και ποιο είναι το αποτέλεσμα, Τι θα γίνει, ένα άνθρωπο λοιπόν που είναι σε αυτή την ηλικία, 40, 50 χρόνο 30 α υποθέσουμε, εντάξει, 40 και και ζει έτσι, μανιακά, Πώ να σπαταλίσει τον χρόνο του, να γεμίσει την καρδιά του, και δεν έχει δυνατότητα προσευχή, αυτό είναι το πώ, ποια θα είναι η κατάληξή του, μαθηματικά ποια θα είναι, Θα φτάσει τα πρώτα χρόνια και θα ισχυροποιείται αυτό μέσα του και θα γίνει ανιακό. Χωρί ποιότητα εσωτερική ζωή μέσα του. Χωρί τίποτα φυσιολογικά λοιπόν θα πεθάνει. Γιατί είναι ήδη νεκρός. Τι είδατε το τι, ποιο, ποιο πράγμα. Μόνο, ε, μια αρρώστια, ανίετος ή κάποια οικονομική καταστροφή ή καμιά ερωτική απογοήτευση, αν μπορεί να ρωτευτείς άνθρωπος στα θεδευτά του. Κάτι μπορεί να ξυπνήσει, υποθέσουμε. Δηλαδή το τρομερό δεν είναι ότι αμαρτάνε, μακάρι να μαρτάναμε. Μακάρι. Γιατί κάτι μπορεί να ξυπνήσει να συγκινηθεί και να λέμε: μου, τι ανόητο σου λέει, Εσέ Εμεί ζούμε με ένα συμβατικό, εξασφαλισμένο τρόπο. Το θέμα είναι ότι η καρδιά μα δεν είναι ξύπνια. Δεν μα προβληματίζει το γεγονό ότι ο παραδείστο είναι, δεν είναι μια μαγική κατάσταση με τα θανάτια ε, εξασφάλιση. Γιατί κάνουμε πέντε πράγματα. Είναι ένα ζωντανό γεγονό. Αν έχω τον Θεό τώρα, θα τον έχω και μετά. Ανάλογα τι είδου σχέση έχω με τον Θεό τώρα θα είναι και μετά. Ανάλογα τι χάρα έχω τώρα θα είναι και μετά. Ανάλογα τι ζωή έχω τώρα θα είναι και μετά. Είμαι ξύπνιο, ζωντανό άνθρωπο. Είμαι εφησυχασμένο. Γίνομαι παπά, μπαίνω στο είναι η πειμαντική μου κατάσταση και εξασφαλίζω και ξεχνιέμαι. Ή έκανα μια οικογένεια, α τα παιδιά και πώ θα εξασφαλίσω και αυτά. Ήρθε μια γυναίκα και μου λέει. Α, τι θα γίνει με κάρτα του πολίτη, Και έχω και τρία πεδάκια, Τι θα γίνουν τα παιδάκια μου, Α, τα παιδάκια σου, με τα άλλα παιδάκια. Μην ψάχνει καρτά του πολίτη, μέσα σου είναι αντίχρηστο. Όταν λε τα παιδάκια μου, τι θα γίνουν, Και κοιτά, δεν σε ενδιαφέρει, ωραίο αντίχρηστο πολεμούμε. Σε ύπνο είμαστε. Δεν ασυγκινούμεθα για τίποτα μέσα μα. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ότι έφυγε η συγκίνηση από μέσα μα. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι ότι χάσαν τα ονόματα και τα πρόσωπα των περιεχόμενο τους. Χριστός για μας δεν σημαίνει τίποτα. Αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Τα πίνους δεν σημαίνει τίποτα. Επακούν, δεν σημαίνει τίποτα. Χάθηκαν όλα από μέσα. Δεν έχουν αξία. Και μου δεν με ενδιαφέρει. Όπως τέλος έρχεται τη ζωή. Δεν είμαι σε εγρήγορση. Όπω ένα γάμο. Για φανταστείτε ένα γάμο. Ξέρει κάποιο είναι πάρα πολύ ορτευμένο, με μια ένταση, τρελαίνει. Δεν μπορεί να ζήσει χωρί τον σύντροφό του. Κάθε λίγο στο κινητό σου τηλέφωνα βλέπω ότι συνεχώ η μεγάλη του τύληψη είναι πώ θα αποχωρήσουν το βράδυ, γιατί δεν παντρεύτηκαν ακόμα. Σωτανό γεγονό. Αληθινό γεγονό. Αλλά μόλι παντρεφτούν η μεγάλη του συγκίνηση είναι πώ θα φύγει το μπεσίρι από το καθάρι τη δουλειά του να ρίξει να το μούτρο τη. Δηλαδή έχει τέτοια συνήθεια. Εναλλάχθηκαν αυτοί, για ποιο λόγο. Γιατί χάθηκε η συγκίνηση το ενδιαφέρον για τον άλλο; Έτσι είναι και με την ψυχή μας. Έτσι είναι και με τη μεγάλη μας ερωμένη που είναι η ψυχή μας και ο Θεός. Χάσαμε, δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Δεν αγαπούμε την ψυχή μας. Δεν είναι, δεν είναι ο Θεός. Μα κάθε φορά δίνεται ο Θεός και εμείς έτσι του γυρνάμε την πλάτη. Και η ζωή μα είναι μια τραγωδία. Όχι γιατί αμαρτάνουμε, γιατί δεν αμαρτάνουμε και δεν ζούμε και τον Θεό. Δεν είναι τραγικό. Ούτε την αμαρτία μπορούμε να χαρούμε, ούτε η αμαρτία μα συγκινεί, ούτε ο Θεό μα συγκινεί. Είμαστε τελείω νεκροί. Γιατί αν υπήρχε αμαρτία, υπήρχε πιθανότητα να μετανοήσουμε, όχι να δικαιολογήσουμε την αμαρτία προ Θεού. Μην φανταστεί κανεί, ωραία το είπαμε, ωραία το είπαμε, θα το κρατήσουμε αυτό, να αμαρτήσουμε και μια χαρά. <laughs> και μετά γίνεται συνδική αμαρτία. Δεν εννοούμε αυτό, εννοούμε με έναν άνθρωπο που έχει συνείδηση με την αμαρτία. Που τον πονάει η αμαρτία, όχι που του είναι αδιάφορο γιατί μέσα από την απουσία του Θεού υπάρχει ένα εφησυχασμό και μια νομιμοποίηση των πραγμάτων που δεν ξυπνάει τίποτα. Γιατί κάποτε υπήρχε ο ηθικισμός και λέγαμε Βλέπε, και μου, τι είναι αυτοί οι χριστιανοί, Όλα μαρτία τα βλέπουν. Και πραγματικά υπήρχε ο ηθικισμός Και υπήρχε υπερβολή, ο πυρκτονισμό τη ανθρώπινη και όχι τη χαρά του Θεού. Τώρα υπάρχει το άλλο άκρο η πλήρης αδιαφορία για το κακό και έχασε ο άνθρωπος τη συνέστηση του λάθους και δεν μπορεί να σταθεί προ τον Θεό είναι σημαντικό να αισθανόμαστε το σκοτάδι μας αν πάψουμε τα... να το συναισθανόμαστε μπορεί να υπάρχει και μετάνοια θέλετε κάτι να ρωτήστε σε αυτά κύριε Μιχαλή Σαν να ακούγεται το ήχο σήμερα ή τα αυτιά μου βούλωσε ή κάτι να ακούγεται καλά. Τέλο πάντων. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Να δούμε πάνω σε αυτά τι λέει ο Άγιος Ιλωανός για την προσευχή. Καταρχήν να τονίσουμε πως η προσευχή δεν είναι κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο, δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν αποτελεί ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες μορφές εκδηλώσεως της φανταστικής συνέργειας του Θεού. Όλα αυτά ανήκουν στο πλαίσιο της φαντασίας του ανθρώπινου πνεύματος. Και ο στοχασμό και το συνέστημα και επιστημονική γνώση αλλά και καλλιτεχνική επιδίωξη και ικανότητα. Ο πνευματικός πόλεμος λέει είναι επικοιλόμορφος βαθύτερος και θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος πόλεμος πνευματικός είναι η περηφάνεια και στην ουσία η περηφάνεια τι είναι να αυτονομηθώ από τον Θεό να βγάλω από τη ζωή μου τον Θεό και να γίνω εγώ Θεός του εαυτού μου. Η υπερηφάνεια είναι εχθρό του Θεού Θελήματος. Λέει, διαστρέφει την Θεία Τάξη των Όντων και φέρνει τα πάντα στη διάσπαση και στο θάνατο, η υπερηφάνεια. Όμως, λέει, πού μένεται κυρίως η υπερηφάνεια, στο διανοητικό κυρίως και πνευματικό επίπεδο και λέει ποιο είναι το κύριο όπλο της υπερηφάνειας το λογικό όπου επιχειρεί να κυριαρχήσει ο άνθρωπος λοιπόν με το λογικό του προσπαθεί να κυριαρχήσει και να ελέγξει τα πράγματα και τα νοήματα και αυτό του γεννά την υπερηφάνεια προσπαθεί λοιπόν να ισχυροποιηθεί να επιβεβαιωθεί και να κυριαρχήσει για του λογικού του με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί για να μπει ο άνθρωπος στη διαδικασία προσευχής προϋποθέτει τη συντριβή των πόνων και το λογικό του ανθρώπου λειτουργεί ως ένας αμυντικός μηχανισμός προστασίας από την αβεβαιότητα και τον πόνο της δέστε λοιπόν τα λογικά μας επιχειρημάτα και η λογική μας υπάρχει σαν μια μηνική λειτουργία και να προστατευτούμε από το άγνωστο, από το αβέβαιο. Όμως αυτό που μας φέρνει σε ορθήν επαφή με το άγνωστο και το αβέβαιο είναι η πίστη, που είναι η άρνηση ή καλύτερα το ξεπέρασμα της λογικής. Και για να υπάρχει προσευχή χρειάζεται διάθεση πίστης, δηλαδή υπέρβαση της λογικής και άφημα στην αβεβαιότητα και στο ρίσκο. Δέστε δύο σημαντικά πράγματα. Η λογική δεν έχει άφημα, η λογική δεν έχει ρίσκο, η λογική δεν έχει έμπνευση, δεν έχει έκπληξη, η λογική έχει οχύρωση έχει απομόνωση δεν έχει σχέση το ξεπέρασμα όμως της λογικής που είναι η πίστη είναι να ρισκάρω στην αβεβαιότητα και να αφαιθώ στο άγνωστο ζητώντας μια προσωπική σχέση ζωής Παραδείγματο χάρη φανταστείτε έναν, έναν πακούρι που θέλει να παντρευτεί και ψάχνει μια γυναίκα και τη βάζει σε μια λογική σειρά. Θέλω να έχει πτυχίο. Να έχει μια δουλειά. Να είναι ανεργία και να είναι και καλονή. Δεν θέλω πολλά πατέρα μου. Ένα σπίτι. Τώρα θα το δώσω εγώ. Λοιπόν, αν βάλει σε ένα υπολογιστή να βγάλει μια γυναίκα, ή δεν θα βρει ποτέ, ή θα βρει μια που θα είναι η ζωή σου μια, ένα μαρτύριο. Γιατί ποτέ δεν είσαι ικανός να αγαπήσεις. Γιατί όλα τα ξεκίνησε με έναν λογικό υπολογισμό. Αν όμως αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να λειτουργήσει η καρδιά σου στη γνώση ενός προσώπου τότε μπορείς να βρεις άνθρωπο απλώς θα χαρίσει τη ζωή σου αλλά δεν θα είναι το προδιαγραφών που φανταζό. σου. Αλλά θα είναι μια ζωντανή αληθινή σχέση. Έτσι και στην προσευχή Αν πρώτα πρέπει να διαβάσουμε να ξεκαθαρίζουμε τα θεολογικά νοήματα να τα βρούμε, να συγκροφθούμε για το Θεό να βάλει και μετά να προσευχηθούμε δεν είναι προσευχή αυτό Ο Θεός περιμένει από εμά να ρισκάρουμε κάτι για να μας δοθεί Να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε κάτι για να μας δοθεί Όχι γιατί το χειχούει ο ίδιος Γιατί όταν είμαστε έτοιμοι να χάσουμε κάτι είμαστε ασθενεχτή σε σχέση Αφομοιώνουμε τη σχέση σχέ αν είμαστε όλα σε υπολογισμό, ακόμη και η χάρη του Θεού να μας δώσει, όταν τη βάλουμε σε υπολογισμό, την εκρώνουμε. Χάνει την αγάπη του, χάνει την ενέργειά του η αγάπη του Θεού. Δηλαδή, διώχνουμε τη χάρη του Θεού από την ίδια τη χάρη. Αν όμως αφήνεται ο άνθρωπο σε μια ελευθερία με τον Θεό και δεν κάνει υπολογισμού, τότε ζει τα πάντα μέσα στον πλούτυ τη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό αν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να ξεπεράσει τη λογική του, αν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να ρισκάρει και να ξεπεράσει τους φόβους του, δεν μπορεί να εκοδομήσει σε σχέσεις ούτε με το Θεό, αλλά ίσως και ούτε με τον άνθρωπο. Γιατί ένας άνθρωπος λογικοκρατούμενος είναι ένας ανέραστο άνθρωπος που ήθος που θα έχει στα χέρια του είναι τα δίκαιά του. Το τι θα λάβει και όχι τι θα δώσει. Το κέρδος και όχι η απώλεια. Να δούμε τι λέει για την προσευχή ο Άγιος Σιλωνός λοιπόν, πιο συγκεκριμένα. Χωρίς την προσευχή δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού. Γιατί χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται την προσευχή. Λοιπόν, για να παραμείνει, για να έρθει η αγάπη του Θεού στην καρδιά, μόνο από την προσευχή γίνεται. Και η χάρη του Άγιου Πνεύματος έρχεται με προσευχή. Δεν έρχεται με τη σκέψη, με τη φαντασία ή με τις γνώσεις. Έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή λέει προφυλά στον άνθρωπο από την αμαρτία. Διότι ο προσευχόμενος νους είναι απασχολημένος με τον Θεό και στέκεται με ταπεινωμένο πνεύμα ενώπιν του προσώπου του Κυρίου. Τον οποίο γνωρίζει ψυχή του προσευχομένου. Ο άνθρωπος που αληθινά προσεύχεται, τι είναι προσευχή; μόνο σαν κίνηση, είναι ταπείνωση. Λέω στον Θεό, σε θέλω. Τι λέω με αυτό, ότι δεν να ζήσεις ο μόνος μου. Σε έχω ανάγκη. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Δεν είμαι αυτάρκης. Χωρίς εσένα είμαι νεκρός. Χωρίς εσένα δεν ξεπαινώ καμιά αμαρτία. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Χωρί εσένα είμαι τίποτα. Και ακόμα αυτή η διάθεση για προσευχή είναι δώρο σου. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Ο άνθρωπος λοιπόν που καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Θεό δεν είναι τίποτα. Από μόνος του δεν είναι τίποτα. Και ζητά την χάρη του για να ζήσει. Δηλαδή χαριστικά να ζήσει απλά. Μπορεί να μην είναι επίηκής με τους ανθρώπους. Ποιος είναι σκληρός. Κανελή μου, αυτός που λέει εγώ είμαι παντοδύναμος Δεν έχω ανάγκη κανένα Και μόνος μου θα τα καταφέρω στη ζωή Ένα τέτοιος άνθρωπος που λέει είμαι παντοδύναμος Θα τα καταφέρω αλλά στη ζωή Και με τι δικές μου στενάμες θα σταθώ στα πόδια μου Θα γίνει απαιτητικό με τους άλλους Δεν μπορεί να μην είναι έτσι Γι' αυτό θα δείτε Άνθρωπος που δεν έμαθει να προσεύχεται Έχει μια στεγνότητα μέσα του Μια σκληρότητα μέσα του ε, δεν έχει χάρη μέσα του, πώς θα το πούμε. Όπως βλέπετε ένα παιδάκι που είναι ξενέρωτο και κρύο, και ένα παιδάκι που είναι παιχνιδιάρικο. Έτσι είναι η καρδιά του ενός και έτσι κάνει το άλλο. Βλέπει ένα παιδάκι που είναι παιχνιδιάρικο, βέβαια, που λε: Η ψυχή που θέλει, το πλησιάσει, το παίξει, το χαϊδέψει. Έτσι είναι η προσευχή του προσευχήνου ανθρώπου. Έχει χάρη, τι χαίρεσαι. Κι άλλο που είναι έτσι, ένα παιδάκι κρύο, ανέραστο, απόμακρο, δεν ξέρω για κάποιο λόγο αριστιάρικο. Και λε: Παναγία μου αυτό το παιδάκι, πώ είναι έτσι, ρε παιδί μου, Πιάμα να το γέννησε. Έτσι λοιπόν είναι και η καρδιά του ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο νιώθει αυτάρκη και δυνατό, είναι το πρώτο πιο κρύο και ψυχρό πράγμα. Και αυτό βάζει νόμους και ζει με του νόμου. Ζει με την πειθαρχία. Ζει με την νομιμότητα. Ο άνθρωπος που δεν είναι και ζει με την προσευχή και χωρίς τον δεν γίνεται ο άνθρωπος σε ένα πράγμα ξέρει την επίκεια την συγκατάβαση, την κατανόηση την προσφορά, το δόσιμο την κατάργηση του νόμου για τη αγάπη, όχι για τη ανομίες για τις αγάπες ο νόμος δεν είναι κακός αλλά και δεν είναι καλό η ο του είναι το ξεπέρασμα του νόμου όχι διά τη ανομίας, αλλά διά του σταυρού και της αγάπης. Ο άνθρωποι λέει, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και θα σου χαρίσει ο Κύριος να γευθείς τη γλυκύτητα της προσευχής. Ποιο γίνεται την προσευχή, και, και αυτό που πάει. Εντάξει, έκανα όλα μου τα καθήκοντα, δεν αμάρτια και τώρα κάνω και τον κανόν. Είμαι ο τέλειο Χριστιανό. Να είμαι ο σωστό. Και όταν έκανε προσευχή, φορά και ένα μπαστούνι. Έχω να μαρτύσω τρει μήνε. Εντάξει, το έκανε προσευχή μου σήμερα και ήρθε και καλά. Τι καλά, θα σηκωθώ και την νηστία μαύρου του Αλάδο το Τόμου και θα κοινωνήσω και είμαι ένα Άγιο σίγουρα. Τουλάχιστο δεν είμαι σαν του άλλου. Αυτή η προσευχή δεν μετράει δεν έχει δύναμη είναι ψεύτικη προσευχή γιατί ποια είναι η αληθινή προσευχή αυτή που δεν σε νοιάζει αν είσαι καλός σε ενδιαφέρει είναι ορατός ο Θεός Έχει την σιγουριά της αγάπης του σου φανερώθηκε και εμπιστεύτηκε στην αγάπη του ότι νικήθηκε ο θάνατος ποια προσευχή αυτή που λες ζούσα τη χάρτη του και την έχασα και είμαι πληγωμένος η βάση της πραγματικής προσευχής είναι να έχεις φάει πνευματική χιλόπιτα <Κι> και να λες τι θα γίνει, τι ζωή είναι αυτή θα σκάσω λυπούμε αλλά και χαίρομαι λυπούμε που χαστούσα αλλά και χαίρομαι ότι τον ακόμα και τον ζητώ και δεν κοιμάμαι. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Είναι αυτή η κατάσταση της προσευχής που έχουν κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι που σου λένε ότι και την ώρα που κοιμούνταν ένιωθαν ότι λειτουργούσε η καρδιακή προσευχή, η ευχή του Ιησού. Μυστήρια πράγματα. Δεν τα κατανοεί ο άνθρωπος της λογικής. Πώς είναι να κοιμάσαι και να νιώθεις ότι γίνεται η προσευχή του Χριστού μέσα σου. Αυτό ποια λογική το δέχεται Αυτή όμως είναι τρομερή εμπειρία Αυτό είναι ο παράδεισος Λοιπόν, ο άλλος ερωτεύτηκα Και τρελάθηκα Και πώς το κρατήσε αυτό Ποια είναι τα χρονικά όρια Αυτής της απάτης Εδώ όμως Αυτή ως ο πνευματικός έρωτας Είναι αίσθηση Και γεύση ζωής Αιωνίου το μεγάλο μας πρόβλημα είναι εμείς είμαστε καλεσμένοι για αυτό το πράγμα. Έχουμε κλείσει για αυτό το γεγονό και έχουμε δυνατότητα για αυτό το γεγονό. Πότε, εδώ και τώρα. Το περιφρονούμε. Γιατί εμάς το διαφέρουν λαζόπουλους. Και γίνομαστε οι χαζόπουλοι. <laughs> για εμάς τα εντυπωσιακά είναι αυτά που εντυπωσιάζουν το μυαλό μα και μας τρελαίνουν. Ο Θεός θα τον έχει καλά και αυτόν και όλο τον κόσμο. Εννοούμε το πνεύμα μας, το ίσος μας, τον τρόπο μας και γεμίζουμε με όλη τη βλακία του κόσμου για να καλύψουμε το κοινό της καρδιά μας. Η καρδιά μας είναι απαιτητική, άλλα πράγματα θέλει. Και εμείς την, την, τα λέει, της, τη, τη, τη γεμίσαμε, με, τη στουπόσαμε την καρδιά μας με τόσα νόητα πράγματα που δεν έχει χώρο να αναπνεύσει. Έχει στουπόσει το είναι μας με όλη τη βλακία του κόσμου. Όλη την ανοησία μας δεν υπάρχει χώρος να πνεύσεις καθήκα για μας είναι σε κατάσταση εντατική, διασωληνωμένη είναι η υπέρξη μας και με το ζόρι ζει αν έρχεται χάρη στο ίδιο θα βγάλουμε τις σωλήνες και όλοι θα λειτουργήσουμε φυσιολογικά αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλάβουμε ότι το πρόβλημα μα είναι εκεί περιφρονήσαμε την προσευχή μα δεν υπάρχει, ζωή δεν υπάρχει χωρίς προσευχή ούτε μπορούμε να αγαπούμε ούτε να ζούμε Ούτε να χαιρόμαστε, ούτε να περπατάμε, ούτε να τρώμε, ούτε να κοιμόμαστε, ούτε να γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προσευχή. Ο πιο ηθικός άνθρωπος, αν δεν ζει προσευχητικά, είναι ο πιο ανήθικος. Και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος, αν έχει προσευχή, είναι ο πιο ηθικός. Εδώ είναι η ηθική. Αν η καρδιά μας δεν είναι τρελαμένη... Μα αυτή την εμπειρία δεν έχει χαρά η ζωή μα. Κρία είναι η ζωή μα. Πεθαμένη είναι η ζωή μα. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν πεθαμένη γιατί έπαψε να προσεύχεται. Και θέλουμε μια Εκκλησία που να μην προσεύχεται, γιατί μα καμβαλίζει μια Εκκλησία προσευχόμενη. Θέλουμε μια Εκκλησία που να έχει έναν πολιτικό, κοινωνικό, εθνικό λόγο για να είναι χρήσιμη στο σήμερα, γιατί έχουμε τέτοιε ανάγκε στην εποχή μα. Αλλά η Εκκλησία μα είναι του σήμερα, αλλά του αιώνιου σήμερα όχι του χρονικού σήμερα. Λοιπόν, ο άνθρωπε μάθε την καταχρηστών ταπείνωση και θα σου χαρίσει ο Κύρος να γευθεί τη γλυκύτητα της προσευχής. Και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, τότε γίνεται ταπεινός. Δηλαδή, λογισμό σου. Θα γίνει το λογισμό. ιστολογισμός. Πώς να γίνεται ταπεινός, πάτερ? Σε πρόσβαλε γυναίκα σου, σε πρόσβαλε άντρα σου. Συγχώρησε. Δείξε κατανόηση, σκέψει το κεφάλι σου. Να, γίνει ταπεινό. Λέει κάποιο: Δεν έχω χρόνο να προσευχήσω. Έχει προποθέσει προσευχή. Έχεις Αν λειτουργήσει έτσι, στον σύντροφο σου, αμέσω γεννάται η προσευχή. Σου δίνεται η προσευχή, σαν δώρο, χωρί πολύ κόπο. Αν το κάνει όχι από μια, έτσι, ε, από μια άρρωστη υποχρετικότητα, μια απόθυση των καταστάσεων και σκέψει το κεφάλι από φόβο, αλλά με μια συνείδηση, λε: Θα κατεβάσω το λογισμό μου. Θα δώσω χαρά στον σύντροφό μου, θα τον αναπαύσω και θα δώξω υποχρετικότητα με επίγνωση. Για αμέσως ήρθε η προσευχή, δεν θέλει και πολύ χρόνο. Να εγκρατείς κανεί. να προσέχει τη ζωή του και το φαγητό και τις κινήσεις του και τον λόγο του, να έχει μέτρο. Ο μετρημένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει προποθέσει να ακούει και έναν άλλο λόγο, να ακούει και μια άλλη ζωή να πει και στη διακασία μιας άλλης ζωής υπάκουος δηλαδή να είναι υπό, υπό το, το πνεύμα της εκκλησίας μας είναι όλοι να υπακούμε σε όλους όχι κάποιοι σε κάποιους αλλά όλοι σε όλους γιατί μόνο μπορεί να υπάρχει έτσι μόνο μπορεί να υπάρχει σχέση μην να λέει ευχαριστημένος για όλα και τότε ο νους σου θα καθαριστεί από τους μάτιου λογισμούς να θυμάσαι πως σε βλέπει ο Κύριος και πρόσεχε μήπως λυπήσει με κάτι των αδελφών. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενεχωρέσεις ούτε και με ένα βλέμμα. Και το Πνεύμα το Άγιο θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα. Α, λοιπόν, πως ελυκύουμε το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει προσευχη δεν έχει και μέτρο για να καταλάβει πότε ξεφεύγει ή πότε δεν ξεφεύγει, ο άνθρωπο που καταλαβαίνει μέσα από την προσευχή του, πότε απομακρύθηκε, πότε όχι. Καταλαβαίνει από την ποιότητα τη προσευχή του. Αν κάνει η δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Για αν προσευφείται, κάτι πάλι δεν καταλαβαίνει. Κρυώσει, πριν κρυο μετά. Αν όμω έχει προσευχή, καταλαβαίνει πότε η προσευχή σου έχασε τη χάρη τη. Κρίω η καρδιά σου και δεν λειτουργεί. Και λέει κάτι έκανα. Τι έκανα στην στον αδελφό μου, τον κατέκρινά. Λούτε με ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα. Γι' αυτό ο άνθρωπο που έχει μια προχειρότητα στη του δεν μπορεί να ελέγχει. Ο άνθρωπο όμω, όπω ο άνθρωπο που αγαπάει και είναι και έχει μια σχέση, μόλι δίνει άλλο πρόσωπο, οπ, τι έκανα. Δεν επρέπει. Έχω τη γυναίκα μου. Έχει μέτρο. Ο άνθρωπο δεν έχει καμία ώρα να κοιτάξει ότι χάθηκε ο κόσμο. Τώρα αφού διαλέγω, ψάχνω. <laughs> Όταν λοιπόν υπάρχει μέσα μα η προσευχή, υπάρχει το μέτρο, λε τι έκανα. Ε, πνευματικά. Απομακρύθηκα από τον σύντροφό μου. Απομακρύθηκα από το φως. Απομακρύθηκα από τη ζωή. Κρύωσε η καρδιά μου. Κάτι είπα καλά. Τι έκανα για να ψάξω. Δεν είδα με αγάπη τον αδελφό μου. Και λε, έχω λόγο πλέον να το δω με αγάπη. Έχω λόγο να τον αναπαύσω. Έχω λόγο να μην τον προσβάλλω. Έχω λόγο να μην τον στενοχωρίσω. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με αγαπημένη γνήσια μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονεί γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Να λοιπόν και μια άλλη γνώση του Θεού, όχι από τα βιβλία, αλλά από την προσευχή, όπου ο άνθρωπος γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα και δηλαδή ο Άγιου Πνεύματος αποκαλύπτει ο Κύριος Όποιος προσεύχεται από συνήθεια δεν έχει αλλαγές στην προσευχή. Όποιος όμως προσεύχεται θερμά υφίσταται πολλές αλλαγές κατά την προσευχή. Δίνει μάχη εναντίον του εχθρού, μάχη εναντίον του εαυτού του, εναντίον των παθών του, εναντίον των ανθρώπο. Και πρέπει να είναι κάθε στιγμή ανδρείος. Να διαβάσουμε και τελειώνουμε εδώ μια εμπειρία κάποια την προσευχή, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αλλίωση στην προσευχή και τι σημαίνει ότι παλεύει ο άνθρωπος με τους εχθρούς. Κάποιος λέει, είναι ιστορία από το γεροντικό αυτό. Κάποιος ασκητής στην στα βουνά κάποιον άλλον ασκητή και αρχίζει μια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο επισκέπτης εντυπωσιασμένο από το επίπεδο προσευχή του συνομιλητή του το ρωτά. Χαίροντα! Ποιος σε δίδαξη να προσεύχεσαι αδιάκοπα και εκείνος που είχε καταλάβει ότι ο επισκέπτης ήταν άνθρωπος με βαθιά πνευματική πείρα το απαντά. Δεν θα το έλεγα αυτό στον καθένα αλλά σε εσένα θα το πω πως αληθινά ήταν οι δαίμονες που με δίδαξαν. Ο επισκέπτης του λέει νομίζω πως σε καταλαβαίνω γέροντα αλλά θα μπορούσες να μου εξηγήσεις λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο σε δίδαξαν για να σε καταλάβω καλύτερα. Και τότε ο άλλος του διηγείται την εξής ιστορία. <coughs> Όταν ήμουν νέος ήμουν αγράμματος και ζούσα σε ένα μικρό χωριό στην Παιδιάδα. Μια μέρα πήρε στην εκκλησία και άκουσα τον Διάκονα να διαβάσει την επιστολή του Παύλου που μας διδάσκει, που μας διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ακούγοντας τα λόγια εκείνα ενθουσιάστηκα και φωτίστηκε η ψυχή μου. Και μετά την εκκλησία άφησα το χωριό γεμάτος χαρά. Και αναχώρησα στα βουνά για να ζήσω με την προσευχή και μόνο. Αυτή η διάθεση κράτησε μέσα μου για κάμποσε ώρε. Μετά έπεσε το σκοτάδι. Έγινε κρύο. Και άρχισα να ακούω αλόκοτου ήχου, βήματα και ορλιαχτά. Μάτια που έλαμβα στο σκοτάδι, εμφανίστηκαν μπροστά μου. Τα άγρια θηρία βγήκαν από τι φωλιέ του να αναζητήσουν τροφή που του όριζε ο Θεό. Άρχισα να φοβάμαι. Να φοβάμαι όλο και περισσότερο καθώ οι σκίε γίνονταν σκοτεινότερε. Πέρασα όλη τη νύχτα γεμάτος τρόμο από τους βηματισμού, τα τριξίματα, τι σκιέ, τα στραφτερά μάτια μέσα στη νύχτα. Την επίγνωση πως μου ήταν αδύνατο να στραφώ σε κάποιον για βοήθεια. Και τότε άρχισα να φωνάζω στον Θεό τις μόνες λέξεις που έρχοντα στο νου μου, λέξει βγαλμένε μέσα από το φόβο μου. Κύριε, η Σουη, η λέει σε με τον αμαρτωλό. Έτσι πέρασε το πρώτο βράδυ. Το πρωί φόβο είχε καταλήψει, αλλά να πεινάω. Αναζήτησα την τροφή σου στους και στα λιβάδια. Αλλά ήταν δύσκολο να ικανοποιήσω την πείνα μου. Και καθώς έπιανε να δει ο ήλιος, νιώσα τον τρόμο της νύχτας να ξανάρχεται. Άρχισε να κραυγάζω στον Θεό τον φόβο και την ελπίδα μου. Έτσι πέρασα μέρες και μετά μήνες. Συνήθισα τους τρόμους της φύσης. Αλλά ακόμη καθώ προσευχόμουν, κάθε τόσο νέοι πειρασμοί και δοκιμασίες εμφανίζονταν. Οι δα τα πάθη άρχισε να ορμούν επάνω μου από όλες τις μεριές και μόλις συνήθιζα να μην φοβάμαι τα θηρία της νύχτας, η δυνάμεις του κόντου έπιανα να μέσα στην ψυχή μου. Πιο δυνατά, από πριν πρόφερα τις λέξεις στον Κύριο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Αυτός ο αγώνας συνεχίστηκε για χρόνια. Μια μέρα φτάσα στα όρια της αντοχής μου. Καλούσα στα μάτια τον Θεό με αγωνία και πάθος, χωρίς να ο Θεός ήταν αλήγιστος και τότε. Όταν και το τελευταίο νήμα της ελπίδας άρχισε να σπάει μέσα στην ψυχή μου, παραδόθηκα στον Κύριο και είπα «μένεις σιωπηλός, δεν σε τι θα γίνω, αλλά δεν πάβεις να είσαι ο Κύριος και ο Θεός μου. Καλύτερα να πεθάνω εδώ που στέκω παρά να εγκαταλείψω την αναζήτησή μου». Τότε ξαφνικά ο Κύριος εμφανίστηκε μπρός μου και η ειρήνη απλώθηκε μέσα και γύρω μου. Ο κόσμος ολόκληρος, που μου φαινόταν σκοτεινός, τώρα φαινόταν λουσμένο στο άγιο Φως. Να λάμπει κάτω από τη χαρτιστική παρουσία που συντηρεί το κάθε δημιουργήμα του. Και αμέσως μετά σε ένα ξέσπασμα αγάπη και ευγνωμοσύνη, πρόφερα στον κύριο τη μόνη προσευχή που μου μπορούσε να εκφράσει όλα μου τα αισθήματα: Κύριε Ισού, Χριστέ, λέει με τον Αμαρτωλό. Και από τότε στη χαρά, στη δοκιμασία, στον πειρασμό. Και τον αγώνα, ή σε στιγμές που η ειρήνη με καταλαμβάνει, αυτά τα λόγια ξυπνούν από την καρδιά μου. Είναι ένα ύμο χαρά, είναι κραυγή μου προ τον Θεό. Είναι η προσευχή μου και η μετάνοιά μου. Αυτή λοιπόν την εμπειρία την είχε, είχε. γιατί δέχθηκε να υπομένει τη θλίψη. Δέχθηκε να μένει στο σκοτάδι, δέχθηκε και να μένει στην ερημιά. Το θέμα είναι και εμεί, κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να υπομένουμε λίγο, λίγο, όχι πολύ, μέσα σε αυτήν την κατάσταση προσευχή και αρχίσει λίγο να ζωντανεύει ο εσωτερικός μας κόσμος. Να αιματώνεται ο πνευματικός μας οργανισμός. Να ενεργοποιούνται οι αισθήσει μας για να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε βαθύτερα, ουσιαστικότερα. Και όταν λέμε καταλαβαίνω σε βάθος τον εαυτό μου, δεν έχει την έννοια της ψυχολογίας του βάθους. Όταν λέμε mm. βάθος, κατανοώ τον εαυτό μου στις πραγματικές απεριόριστες δυνατότητες του που του έθεσε ο Θεό. Δηλαδή στην αναδύση του αιώνιου, της πραγματικότητας της αλήθειας. Αυτά. Επόμενη δευτερα. Τετάρτη έχουμε προγιασμένει τέσσερις ώρες το απόγευμα. Διευχόν τον Αγίον Πατέρον μου, Κύριε ο Θεός ημό, ελέησον